τις οποίες πρότεινε πως υπουργός πολλές είναι αυτονοήτες άλλες όμως χρειάζονται μεγάλη της Όπω. Ε, κοίταξτε η εκλογή παρ' του Πρόεδρου Δημοκρατίας από την ε, από τον κόσμο χωρίς αρμοδιότητες ουσιαστικέ, αυτό μπορεί να σημαίνει διχασμό διότι μπορεί να μην είναι ουσιαστικές οι αρμοδιότητες αλλά φανταστείτε σήμερα, παραδείγματο χάρη, που ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε πριν ένα χρόνο 36% σε εκλογέ. Να βγει ένα πρόεδρο ε, με ε, κάλπη που να πάρει 60% παραδείγματο χάρη. Ε, Αυτό βεβαίω μπορεί να μην έχει αρμοδιότητε, αλλά έχει 60%. Έτσι, ε, στην προεκλογική περίοδο θα πούν πολλά πράγματα. Θα κάνουν κριτικέ για το. ακόμα και για την, την κυβέρνηση της εποχή εκείνη. Δεν μιλάω για την παρούσα. Θα γίνει με αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι, διότι απλώ ξέρει από του ανθρώπου. Ποιο είναι ο πρόεδρος, αν έχει σκοπό να εφαρμόσει το Σύνταγμα ή να να κάνει δηλώσει από εδώ και από